Κεφάλαιον Γ, σελίδα 818, στήχη 1 έως 5. Επειδή ο ίδιο συμποδίστη έστειλε τον Τιμόθεον. 1. Διότι λοιπόν σας επιθυμήσαμεν πολύ, δι' αυτό επειδή δεν υπεφέραμεν πλέον να είμαστε χωρισμένοι από εσάς, επροτιμήσαμεν να μείνομεν μόνοι στα Αθήνας. 2. Και στείλαμε τον Τιμόθεον, των αδελφών μας και διάκονον του Θεού και συνεργάτη μας εις το κήρυγμα του Ευαγγελίου του Χριστού, Δια να σας στηρίξει και σας παρηγορήσει και σας ενισχύσει στην πίστη σας. 3. Ώστε να μην κλονίζετε κανείς εις τα θλίψεις αυτάς. Διότι εσείς εξέβρετε ότι δια τούτο, δια να υποφέρομεν δηλαδή θλίψεις, έχουμε ενταχθεί. 4. Το εξέβρετε δε διότι και όταν είμαι θα πλησίον σας, σας ότι μέλομεν να υποφέρομεν θλίψεις, καθώς και έγινε και το γνωρίζετε πλέον εκ πύρας. 5. Επειδή δεν σα είβραν θλίψεις, αυτό και εγώ δεν υπορούσα πλέον να υποφέρω τας φροντίδας και τους φόβους που είχα διασάς, και έστειλα τον Τιμόθεον δι' να μάθω περί της πίστεώς και πληροφορηθώ μήπως σα επήρασε και σας εκλώνησε αυτό που πειράζει τους ανθρώπους και καταντήσει έτσι ανοφελής και χαμένος ο δι' εσάς μας».